Ήρθε η ώρα τώρα όλοι για να παίξουμε παιδιά. Μπαίνουμε μέσα στο πάρκο από εκεί, αριστερά. Να τα βγάλουμε όπως πρώτα. Έτσι είναι η σειρά. Αλάτι ψηλό. Για να παίξουμε με τους φίλους μας ένα παιχνίδι θα πρέπει να τα βγάλουμε για να βρούμε ποιος θα κάνει τη μάνα. Δηλαδή ποιος θα τα φυλάει. Κάνουμε λοιπόν ένα κύκλο και ένα από τα παιδιά λέει το τραγούδι δείχνοντα σε κάθε φωνούλα ένα-ένα τα υπόλοιπα παιδιά της παρέας. Τρία μπαλονιά στον αέρα κι άλλα τρία στην μπανιέρα, μάνα πατέρα βγες. Το παιδί που δείξαμε στην τελευταία φωνούλα, δηλαδή στο βγες, θα τα φυλάει. Δηλαδή θα κρατάει το μαντίλι στο παιχνίδι μας αλάτι ψηλό. Αλάτι ψηλό. Ένα από τα παιδιά της παρέας, αυτό που βρήκαμε όταν τα βγάλαμε, θα κρατάει το μαντίλι ενώ τα υπόλοιπα θα κάνουν ένα κύκλο. Το παιδί με το μαντιλι περπαταει περπατάει γύρω-γύρω από τον κύκλο και τραγουδά. Αλάτι ψηλό. Αλάτι χοντρό. «Έχασα τη μάνα μου και πάω να τη βρω. Παπούτσια δεν μου πήρε να πάω στο χορό. Αλάτι ψηλό, τη χοντρό. Έχασα τη μάνα μου και πάω να τη βρω». Το παιδί αφήνει το μαντήλι πίσω από την πλάτη κάποιου παιδιού του κύκλου, χωρίς να το δουν οι άλλοι. Το παιδί που κάθεται στον κύκλο, μόλις καταλάβει ότι το μαντήλι βρίσκεται πίσω του, σηκώνεται και κυνηγά το παιδί που είχε αρχικά το μαντίλι. Τότε το πρώτο τρέχει να πάρει τη θέση του παιδιού που το κυνηγά μέχρι να το πιάσει. Αν προλάβει και καθίσει το παιχνίδι ξαναρχίζει και τότε κρατά το μαντήλι και τραγουδά το δεύτερο παιδί.